Νιώθεις την έκσταση της διείσδησης καθώς το πολεμικό σου κεφάλι χώνεται στην κοιλιά του εχθρού και ακολουθεί το κοντάρι. Βλέπεις το άσπρο των ματιών του να αναποδογυρίζει στις κόνχες της περικεφαλαίας του. Νιώθεις τα γονατά του να υποχωρούν και το βάρος της παραπέουσας άρκας του να τραβάει προς τα κάτω τη μύτη του κονταριού του. «Τα βλέπεις όλα αυτά?» «Ναι. Σου έχεις σκληρίνει?» «Όχι». «Πώς. Έχεις το σου στα Σάντρα. «Το σκύλο σου δεν είναι ντούρος». «Τι είσαι, γυνακούλα?» Σε αυτό το σημείο οι όμοιοι του συζητείου άρχισαν να χτυπούν τις γροθιές τους στο ξύλο. Ένδειξε ότι η εκπαίδευση του Πολύνικου τράβηξε πολύ. Ο Δρομέας τους αγνώησε. «Τώρα φαντάσου μαζί μου, αγόρι. Νιώθεις το χτύπο της καρδιάς εχθρού πάνω στο σίδερό σου. Και μετά το τρεβάς, στριβοντάς το συγχρόνος. Μια αίσθηση χαρά ανεβαίνει από την άκρη του κονταριού σου. Περνάει μέσα απ' το χέρι σου. Ανεβαίνει στο βραχιόνά σου και φτάνει στην καρδιά. Το απολαμβάνεις αυτό τώρα? Όχι. Νιώθεις σαν τους Θεούς αυτή τη στιγμή, εξασκώντας το δικαίωμα που μόνο αυτοί και ο πολεμιστής στη μάχη μπορούν να βιώσουν. Του να δίνεις θάνατο. Να ελευθερώνεις την ψυχή ενός ανθρώπου και να τη στέλνεις κάτω στον άδη. Θέλεις να το γευτείς, να στρίψεις τη λεπίδα βαθύτερα και να τραβήξεις μαζί της την καρδιά και τα σπλάχνα του ανθρώπου, καρφωμένα στη σιδερένια εχμή του κονταριού σου. Αλλά δεν μπορείς. Πες μου γιατί. Γιατί πρέπει να συνεχίσω και να σφάξω τον επόμενο άντρα. Είσαι έτοιμος να βάλεις τα κλάματα τώρα. Όχι. Τι θα κάνεις όταν οι Πέρσες. Θα τους σφάξω. Και αν στέκεσαι στα δεξιά μου στη γραμμή της μάχης, η ασπίδα σου θα με προστατέψει. Ναι. Και αν προχωρήσω προστατευμένος από τη σκιά της ασπίδας σου, θα συνεχίσεις να την κρατάς μπροστά μου. Ναι. Θα ρίξεις κάτω τον άντρα σου. Θα το κάνω. Και τον επόμενο. Ναι. Δεν σε πιστεύω. Σε αυτό οι όμοιοι άρχισαν να χτυπούν πιο δυνατά τις γροθιές τους στα τραπέζια. Ο Διηναίκης μίλησε. «Αυτό δεν είναι πια αγωγή, πολύνικε; Αυτό είναι μνησικακία. Είναι», ρώτησε ο δρομέας χωρίς να καταδεχτεί να κοιτάξει προς το μέρος του αντιπάλου του. «Θα ρωτήσουμε το αντικείμενό του. Νομίζεις ότι φτάνει η ύμνοδέ του κόλλου. Όχι. Το αγόρι παρακαλεί τον όμοιο να συνεχίσει. Ο δυναίκης μπήκε στη μέση. Ευγενικά με συμπόνια απευθύνθηκε στον έφηβο, το προστατευόμενό του. Γιατί λες την αλήθεια, Λέξαμρα. Θα μπορούσες να πεις ψέματα, όπως κάθε άλλο αγόρι, και να ορκιστείς ότι διασκευάζεις βλέποντας τη σφαγή, απολαμβάνεις τη θέα των σκισμένων μελών, των ακροτηριασμένων ανδρών, αλεσμένων από τα σαγόνια του πολέμου. Το σκέφτηκα, κύριε. Αλλά η συντροφιά θα με καταλάβαινε. Έχεις δίκιο σε αυτό, βεβαίωσε ο Πολύνικος. Άκουσε το θυμό στη φωνή του, και γρήγορα τον έλεγξε. Ωστόσο, από σεβασμό στον συντροφό μου, τον οποίο εκτιμώ, έκανε μια κοροϊδευτική υπόκληση στο Διυναίκη, θα απευθύνω την επόμενη ερώτησή μου, όχι στο παιδί, αλλά προς όλου εσά, έκανε μια παύση. Και μετά, έδειξε το αγόρι που στεκόταν προσοχή μπροστά του. Ποιο θα σταθεί με αυτή τη γυνακούλα δεξιά του στη γραμμή τη μάχης. Εγώ, αποκρίθηκε ο διυναίκης. Χωρίς δισταγμό. Ο Πολύνικος ρουθούνησε. Ο προστάτης σου προσπαθεί να σε προφυλάξει, παιδάριο. Με την περηφάνεια της παλικαριάς του. Φαντάζεται ότι μπορεί να πολεμήσει για δύο. Αυτό δείχνει απερισκεψία. Η πόλη δεν μπορεί να διακινδυνεύει το θανατό του. Επειδή θέλει να βλέπει το όμορφο κοριτσιστικό πρόσωπό σου. Αρκετά, φίλα μου. Αυτό το είπαμε ο ο του συζητείου. Οι όμοι τον ενίσχυσαν, χτυπώντας τις γροθιές του σε Ο Πολύνικο χαμογέλασε. «Αποδέχομαι την ετοιμιγορία σας, φίλοι και πρεσβύτεροι. Παρακαλώ, συγχωρήστε τον υπερβολικό μου ζήλο. Προσπαθώ απλώς να μεταδώσω στο νεαρό μα σύντροφο μερικές γνώσεις με τρόπο πραγματιστικό για την κατάσταση του ανθρώπου, όπως τον έφτιαξαν οι θέοι. Μπορώ να ολοκληρώσω την αγωγή του. Εν συντομία. Τον προειδοποίησε ονέδοντας, ο Πολυνικός τράφηκε πάλι στον Αλέξανδρο. Τώρα η φωνή του ήταν ευγενική και χωρίς κακία. «Αν μη τι άλλο, φαινόταν να διαπνέεται από κάτι που έμοιαζε με καλοσύνη, και ακόμη, όσο παράξενο και αν ακούγεται, αποθλίψει». «Η ανθρωπότητα όπως είναι φτιαγμένη», είπε ο Πολυνικός, «είναι κακό πυρή και μάστιγα». Παρακολουθήστε τα βρομερά υποκείμενα σε οποιοδήποτε άλλο έθνος εκτός από τη Λακεδέμονα. Άνθρωπος είναι αδύνατος, άπληστος, άναμβρος, ασελγής, λία κάθε είδου κακίας και διαφθοράς. Θα πει ψέματα, θα κλέψει, θα εξαπατήσει, θα σκοτώσει, θα λιώσει τα γάλματα των ίδιων των θεών και θα μετατρέψει σε νομίσματα το χρυσάφι του για να τα ξοδέψει πόρνες. Αυτός είναι ο άνθρωπος. «Αυτή είναι η φύση του», όπως βεβαιώνουν οι ποιητές. Ευτυχώς οι θεοί μέσα στην ευσπλεχνία τους έδωσαν ένα αντιστάθμισμα απέναντι στην έμφυτη διαφθορά του είδους μας. Αυτό το δώρο νεαρέ μου φίλε είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος, όχι η ειρήνη δημιουργεί αρετή. Ο πόλεμος, όχι η ειρήνη εξαγνίζει το κακό. Ο πόλεμος και η προετοιμασία γι' αυτόν φέρνουν στην επιφάνεια... Κάθε ευγενές και έντιμος στοιχείο που υπάρχει σε έναν άντρα, τον ενώνει με τα αδέλφια του και τους δένει όλους με ανίδιοτελή αγάπη, ρίχνοντας το χωνευτήρι της ανάγκης, κάθε τύχη δέο και ποταπό. Εκεί λοιπόν, στον ιερό μήλο της φαγής, ακόμα και ο κατώτερος άντρα, μπορεί να αναζητήσει και να βρει εκείνο το κομμάτι του εαυτού του, καταχωνιασμένο, κάτω από τη διαφθορά, που λάμπει προ τα έξω, αστραφτερό και ανάρετο, άξιο τιμής ενώπιον των θεών. Μην απεχθάνεσαι τον πόλεμο, νεαρέ ναι μου φίλε. Μην αυταπατάσαι ότι ο ύκτος και η συμπόνια είναι αρετές ανώτερες από την ανδρύα. Τελείωσε γυρνώντας προς το μέδοντα και τους πρεσβύτερους. Συγχωρίστε με αν παρεκτράπηκα λιγάκι. Η δοκιμασία τελείωσε. Οι ώμοι σκορπίστηκαν. Ο Δ. Νέκης αναζήτησε τον Πολυνικό κάτω από τις βαρλανιδίες. Απευθύνθηκε σε αυτόν με, τον... με το εγκομιαστικό του όνομα Κάλιστος, που μπορεί να σημαίνει αρμονικά ωραίος. Ή τέλεια συμμετρίας, αν και στον τόνο που χρησιμοποίησε ο διεινέκης, δυνόταν η αντίστροφη ερμηνεία. Δηλαδή, ωραίο αγόρι ή αγγελοπρόσωπος. «Γιατί μισείς αυτόν τον έφηβο τόσο πολύ», ρώτησε ο διεινέκης. Ο δρομέας απάντησε χωρίς να διστάσει. «Επειδή δεν αγαπά τη δόξα». «Και είναι η αγγελοπροσωπος γιατι μισεις αυτο τον εφηβο τοσο πολυ της δόξας η υπέρτατη αρετία ενός άντρα, είναι του πολεμιστή». Και ενό αλόγου κούρσα, και ενό κυνηγετικού σκύλου. Είναι η αρέτη των θεών για την οποία μα διατάζουν να αγωνιζόμαστε. Οι υπόλοιποι άντρε του συζητίου άκουγαν αυτή τη συζήτηση χωρί να το θέλουν, αν και σύμφωνα με του νόμου του Λικούργου, κανένα θέμα που συζητιόταν πίσω από αυτέ τι πόρτε δεν έπρεπε να μεταφερθεί σε πιο δημόσια μέρη. Το συνειδητοποίησε όμω και ο Διυναίκη. Βρήκε την ψυχραιμία του και αντιμετώπισε τον Πολυνικό. Με στραβό χαμόγελο. Η ευχή που σου δίνω είναι να επιβιώσεις από τόσες πραγματικές μάχες όσες έχεις αγωνιστεί με τη φαντασία σου. Ίσως τότε αποκτήσεις την ταπεινοφροσύνη ενός ανθρώπου. Και να μην θεωρείς τον εαυτό σου ή μη θεό πια, όπως κάνεις μέχρι τώρα. Μην ανησυχείς για μένα διευναίκη. Να ανησυχεί για το φίλο σου. Χρειάζεται την έννοια σου πιότερο από μένα. Ήταν η ώρα που τα συσίτια στην αμυκλέα οδό αφήνουν ελεύθερου του άντρε που είναι πάνω από τριάντα να πάνε στα σπίτια και στι γυναίκε του, ενώ οι μικρότεροι άντρε των πρώτων πέντε κλάσεων αποτραβιούνται οπλισμένοι στι τοέ των δημόσιων κτηρίων και είτε μένουν εκεί φρουροί όλη τη νύχτα, είτε κοιμούνται τυλιγμένοι στου μανδύε του. Ο Δινέκη εκμεταλλεύτηκε αυτέ τι στιγμέ για να μιλήσει ιδιαίτερο στον Αλέξανδρο. Ο άντρα αγκάλιασε το παιδί από τον ώμο. Περπάτησαν αργά κάτω από τι σκοτεινές βαλανιδιέ. Ξέρεις, υποδήλα ότι ο Πολύνικο θα έδινε τη ζωή του στη μάχη για σένα. Αν έπεφτες πληγωμένος, η ασπίδα του θα σε προστάτευε, το ακοντιό του θα σε έφερνε πίσω ασφαλή, και αν σε έβρισκε θενατηφόρο χτύπημα, θα ορμούσε χωρί δισταγμό μέσα στη σφαγή, και θα έδινε και τη ζωή του ακόμα για να πάρει το σώμα σου και να μην επιτρέψει στον εχθρό να σου πάρει την πανοπλία. Τα λόγια του ίσως είναι σκληρά, Αλέξανδρε. αλλά τώρα είδες τον πόλεμο και ξέρεις ότι είναι εκατό φορές πιο σκληρός. Απόψε ήταν διασκέδαση, ήτανε πρακτική. Προετοίμασε τον νου σου για να τον αντέξεις ώσπου να μην σημαίνει τίποτα για σένα, μέχρι να μάθεις να γελάς κατάμουτρα στον Πολίνικο και να του αντιγυρίζεις στις προσβολές του με ανάλαφρη καρδιά. Να θυμάσαι ότι τα αγόρια της Λακεδέμωνας άντεξαν τέτοιες δοκιμασίες εκατοντάδες χρόνια. Ξοδεύουμε δάκρυα τώρα, για να μην χυθεί αίμα αργότερα. Ο Πολύνικος δεν ήθελε να σε βλάψει απόψε. Προσπαθούσε να σου διδάξει την πειθαρχία του νου, που θα μπλοκάρει το φόβο, όταν οι σάλπινγκες ηχήσουν και οι αυλητές της μάχης κρατήσουν το ρυθμό. Να θυμάσαι αυτά που σου είπα για το σπίτι με τα πολλά δωμάτια. Υπάρχουν δωμάτια. Όπου δεν επιτρέπεται να μπούμε. Θυμό, Φόβος. Κάθε πάθος που οδηγεί το νου προς την κατοχή, η οποία καταστρέφει τους άντρες που μάχονται. Η συνήθεια θα είναι ο υπερασπιστής σου. Τον εξασκεί τον νου σου να σκέπτες και μόνο τρόπο. Τον αρνείσαι να το επιτρέψεις να σκεφτεί διαφορετικά. Αυτό θα σε κάνει πολύ δυνατό στη μάχη. Σταμάτησαν κάτω από μια βαλανιδιά και κάθισαν. Σου μίλησα ποτέ για τη χίνα που είχαμε στον κληρό του πατέρα μου. Αυτό το πουλί είχε μια συνήθεια. ένα θεός ξέρει γιατί. Να ραμφίζει τρεις φορές ένα συγκεκριμένο μέρος πάνω στο γρασίδι, πριν κατευθυνθεί στο νερό μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές του. Όταν ήμουν μικρός αυτό το πράγμα, μου προκαλούσε μεγάλη έκπληξη. Η χίνα το έκανε κάθε φορά. Λες και ήταν υποχρεωμένη. Μια μέρα... Μου μπήκε ιδέα να την εμποδίσω. Μόνο και μόνο για να δω τι θα κάνει. Πήγα και στάθηκα, στο σημείο που φύτρωνε εκείνο το χορτάρι. Δεν ήμουν πάνω από τεσσάρων ή πέντε χρονών εκείνη την εποχή. Και δεν άφηνα τη να πλησιάσει. Τρελάθηκε. Όρμησε κατά πάνω μου και με χτύπησε με τις φτερούγες της. Με τσιμπούσε μέχρι που μου έβγα λέμα. Τα έβαλα στα πόδια σαν ποντικός. Η χήνα βρήκε αμέσως την αυτοκυριαρχία της. Θυμπολόγησε τρεις φορές το χορτάρι που ήταν σε εκείνο το σημείο και γλίστρησε στο νερό ευχαριστημένη. Οι μεγαλύτεροι όμοιοι έφευγαν τώρα για τα σπίτια τους. Οι νεότεροι άνδρες και τα γόρια επέστρεφαν στους σταθμούς τους. Η συνήθεια είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, νεαρέα ναι, μου φίλε. Η συνήθεια του φόβου και του θυμού ή η συνήθεια της αυτοκυριαρχίας και του θάρρους. Αγκάλιασε με θέρμη το αγόρι από τους ώμους. Απόμειναν έτσι για λίγο. Πήγαινε τώρα. Προσπάθησε να κοιμηθείς λιγάκι. Σου υπόσχομαι ότι μέχρι να ξαναδείς μάχη, θα σε έχουμε οπλήσει με όλες τις απαραίτητες συνήθειες. Κεφάλαιο 13 Όταν οι νέοι άρχισαν να σκορπίζονται στους σταθμούς τους, ο Δινέκης μαζί με το βοηθό του τον αυτόχυρα πήγαν να συναντήσουν την παρέα των άλλων αξιωματικών, που συγκεντρώνονταν για να πάνε στην απέλα, όπου θα συζητούσαν για την οργάνωση των προσεχών επικειδίων αγώνων. Ένα αγόρι ήλωτας είχε πλησιάσει το δίνα εκεί πριν το φαγητό, και του είχε δώσει ένα μήνυμα. «Ετοιμαζόμουν να φύγω με τον Αλέξανδρο για τις τοές γύρω από την πλατεία ελευθερίες, να πιάσω μια θέση για τη νύχτα, όταν άκουσε ένα διαπεραστικό σφυρίγμα με καλεί. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ήταν ο Έτρεξα γρήγορα προς το μέρος του και στάθηκα με σεβασμό στα αριστερά του, στην πλευρά της ασπίδας του. «Γνωρίζεις πού βρίσκεται το σπίτι μου», ρώτησε. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που μου απήφθηνε άμεσα. Απάντησα πως ήξερα. Πήγαινε τότε. «Αυτό τα γόρι θα σε οδηγήσει. Το σπίτι που είχε στην πόλη η οικογένεια του Διενέκη, σε αντίθεση με την αγρικία όπου δούλευαν οι οικογένειε των υλώτων τη. Πέντε χιλιόμετρα περίπου νότια, κατά μήκος του Ευρώτα, βρισκόταν δυο στενά από την οδό του Διλινού στο δυτικό άκρο της κόμης Πιτάνης. Δεν συνόρευε μάλα η κύματα, όπως πολλά άλλα σπίτια σε εκείνη τη συνοικία, αλλά ήταν απομονωμένος της παρυφέσενος αλσιλίου, κάτω από αιωνόβειες βαλανιδιές και ελιές. Παλιά ήταν και αυτό αγρικία και διέθετε τη λιτή χάρη ενός κλήρου της υπέθρου. Το σπίτι ήταν εντελώς απλό εξωτερικά κάπως μεγαλύτερο από ένα αγροτόσπιτο, λιγότερο όμορφο ακόμα και από το σπίτι του πατέρα μου στον Αστακό. Αν και η αυλή και η γύρω περιοχή, κουρνιασμένες μέσα σε ένα δασάκι από μυρτιές και οι εκυνθούς, έμοιαζαν με οδημανάκι. λιμανάκι. Ήτανες πολύ όμορφα. Φτάσαμε στο σπίτι αφού περάσαμε μια σειρά από σοκάκια που το καθένας έφερνε όλο και πιο κοντά, σε ένα χώρο γαλήνης και απομόνωσης. Καθώ βαδίζαμε περνούσαμε μπροστά από τα πολύχρωμα συγκροτήματα των αγρεπαύλεων άλλων ομοίων, οι αιστείε του έκαιγαν γιατί έκανε ψύχρα εκείνο το βράδυ, ενώ από μέσα ακούγονταν τα γέλια των παιδιών και τα ευτυχισμένα αγαυγίσματα των σκύλων του που βρίσκονταν πάλι πίσω από του τείχου του σπιτιού. Η ίδια η τοποθεσία και τα περιχωρά τη δεν απήχαν πολύ από τα όρια τη περιοχή όπου γίνονταν τα γυμνάσια, ούτε διέφεραν πολύ ή πρόσφεραν μεγαλύτερε ανέσει σε διέμεναν εκεί. Η μεγαλύτερη κόρη του Διυναίκη, η Ιλάïρα, έντεκα χρονών τότε μάφησε να περάσω την πύλη, διέκριναν χαμηλούς άσπρους τείχους που περιέβαλαν μια ναψογα σκουπισμένη αυλή, ντυμένη με πλακάκια από ίσιο κεραμίδι, στολισμένη με λουλούδια μέσα σε πύληνες γλάστρες πάνω στο πεζούλι. Το γιασεμιάνθιζε στα γυάλιστα δοκάρια μιας τσεκούρο πελεκιμένης πέργολα, γλυσσίνες και πικροδάφνες στόλιζαν την πρόσωψη, ένα από πέτρα πελίκιτη, όχι φαρδύτερο απ' ένα χέρι και λάριζε κατά μήκος του βορεινού τοίχου. Μια μικρή πυρέτρια που δεν εγνώριζα. Περίμενε στη σκιά δίπλα σε ένα κάθισμα πολυγαριά. Με οδήγησαν σε μία πέτρινη λεκάνη και μου είπανε να πλύνω τα χέρια και τα πόδια μου. Μερικά καθαρά ρούχα κρέμονταν σε ένα δοκάρι. Σκουπίστηκα και τα φόρεσα προσεκτικά. Η καρδιά μου βροντοχτυπούσε, αν και στη ζωή μου δεν ήξερα γιατί. Η κόρη η Λάιρα με π το μοναδικό εξάλλου, εκτός από την κρεβατοκάμαρα του Δ. και της αρέτης, που είχε το σπίτι. Και οι τέσσερις φυγατέρες του Δ. ήταν παρούσες. Υπήρχαν ακόμα, ένα παιδάκι που κοιμόταν και ένα νεογέννητο. Η Λάιρα πήγε και κάθισε κοντά στην αδελφή της στην Αλεξό, και άρχισε να ξένουν μαλλί, λες και δεν έκαναν τίποτα άλλο κάθε μεσονύχτη. Τα κορίτσια τα επέβλεπε η δέσπινα αρέτη, που καθόταν με το μωρός το στίθο σε ένα χαμηλό σκαμμένοι χωρίς μαξιλάρι, δίπλα στην αστεία. Αμέσως κατάλαβα ότι δεν με είχαν φωνάξει για να υπηρετήσω την κυρά του Διηνέκη. Δίπλα της, προς τη μεσυμβρινή πλευρά του δωματίου, καθόταν η δέσποινα παράλια, η μητέρα του Αλεξάνδρου και σύζυγος του πολέμαρχου Ολυμπίου. Τούτη κυρά άρχισε αμέσως χωρίς τσιρημόνιας να με ρωτάει για τη δοκιμασία που είχε περάσει ο γιος της πριν από μισή ώρα στο συσίτιο. Το ότι έμαθε το συμβάν, και μάλιστα τόσο γρήγορα, ήταν κάτι που με αρκετά. Κάτι στα μάτια της με προειδοποίησε ότι έπρεπε να επιλέγω με προσοχή τα λόγια μου. Η δέσποινα παράλληλα δήλωσε ότι είχε πλήρη επίγνωση και έτρεφε βαθύ σεβασμό για την επιγραφή, που δεν επέτρεπε να αποκαλύπτονται όσα λέγονται μέσα στους τοίχους του συζητήου των ομοίων. Ωστόσο, εγώ έπρεπε χωρίς να παραβιάσω την ιερότητα του νόμου, να της δώσω, μια εμένα όπως ήταν φυσικό νοιαζόταν για την ευτυχία και το μέλλον του γιού τη κάποια ένδειξη αν όχι τα ίδια τα λόγια και τις πράξεις του προαναφερθέντος γεγονότος. Κάποια μέρη ίσως που θα έδιναν μια γεύση για το τι είχε συμβεί. Στην αρχή με ρώτησε με τον ίδιο υποτιμητικό τόνο με τον οποίο οι όμοιοι στο συσίτιο είχαν ανακρίνει τον Αλέξανδρο ποιος κυβερνούσε την πόλη. Η Βασιλίσκη έφορη, απάντησε αμέσως. Και βέβαια οι νόμοι. Η Δέσποι χαμογέλασε και κοίταξε για μια στιγμή. Την κυρά, την αρέτη. Ναι, είπε. Σίγουρα έτσι πρέπει να είναι. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να μου πει ότι οι γυναίκες κινούσαν ταινίματα, και αν δεν ήθελε να βρεθώ μια για πάντα στα χωράφια, καλύτερα να άρχιζα να ξερνάω μια ικανοποιητική δόση πληροφοριών. Μέσα σε δεκαλεπτά είχε μάθει αυτά που ήθελε. Και λάιδησα σαν πουλάκι. Επιθυμούσε, άρχισε δέσποινα παράλια, να μάθει... Ό,τι είχε κάνει ο γιος τη από τη στιγμή που είχε αψηφίσει τις επιθυμίες της στο άλσος των διδήμων και έφυγε για να ακολουθήσει το στρατό στο αντίριο. Μανέκρινε σε σαν να ήμουν σπιούνος. Η δέσπινα αρέτη δεν τη διέκοψε. Οι μεγαλύτερη κόρες της δεν σήκωσαν τα μάτια προς το μέρος μου. Ούτε προς τη δέσπινα παράλια. Παρέμειναν σε μνάσιοι οπηλές, προσέχοντας ωστόσο κάθε λέξη. Έτσι μάθαιναν. Το μάθημα σήμερα ήταν Πώς να ξεροψήσεις ένα γόρι που σε υπηρετεί. Πώς το κάνει αυτό μια κυρά. Ποιον τόνο χρησιμοποιεί. Ποιες ερωτήσεις υποβάλλει. Πότε η φωνή της υψώνεται για να φοβερήσει λιγάκι. Και πότε χαμηλώνει σε ένα πιο εμπιστευτικό, γλυκό τόνο. Τι τρόφιμα είχαμε πάρει ο Αλεξανδρός κι εγώ. Τι όπλα. Όταν η τροφή μας τελείωσε, πώς βρήκαμε άλλοι. Συναντήσαμε ξένους στο δρόμο μας. «Πώς φέρθηκε ο γιος της. Πώς ανταποκρίθηκαν οι ξένοι. Του έδειξαν σεβασμό πως αξίζει σε ένα σπαρτιάτη. Η συμπεριφορά του γιού της ήταν αυτή που έπρεπε. Η δέσποινα άκουγε τις απαντήσεις μου χωρίς να δείχνει τι αισθάνεται, αν και ήταν φανερότης ορισμένα σημεία, αποδοκίμαζε τη διαγωγή του γιού της. Μόνο μια φορά επέτρεψε στον εαυτό της να δείξει θυμό». Όταν αναγνώρισα μετά από πίεση ότι ο Αλέξανδρος δεν έμαθε το όνομα του καπετάνιου που μας πήρε για να μας περάσει απέναντι και μας πρόδωσε, η φωνή της Δέσποινας ράγησε «Μα τι συνέβαινε με αυτό το παιδί, τι είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια στο, στραπέ... στο τραπέζι του πατέρα του και στα κοινά συσίτια, δεν κατάλαβε ότι αυτός ο χαμερπής, αυτός ο ψαροκαπετάνιος έπρεπε να τιμωρηθεί, να εκτελεστεί αν κρινόταν απαραίτητο, για να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι». Τι σημαίνει να παίζει σύπουλα με το γιο ενός ομοίουλα και δαίμονα. Ή αν η φρόνηση το απαιτούσε, ότι αυτός ο βαρκάρης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς ωφελός μας. Αν γινόταν ο πόλεμος με τον Πέρσι, αυτός ο Χιδαίος, αν γινόταν σπιούνο, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για το στρατό. Ακόμα κι αν προσπαθούσε να το παίξει προδότης, θα αποκαλυπτόταν αμέσως και θα παίρναμε πολύτιμες πληροφορίες. Γιατί δεν έμαθα ο γιος της το όνομά του. Ο δούλος σας δεν γνωρίζει, κύρια; Ίσως ο γιος σας και ο υπηρέτη του να είχαν αγνία πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν μιλάς για τον εαυτό σου να λες εγώ, με μάλωσε η δέσπινα παράλια. Δεν είσαι δούλος. Μη μιλάς λοιπόν έτσι. Μάλιστα, κύρια. Το αγόρι χρειάζεται κάτι να βρέξει το λαιμό του, μητέρα, είπε η κόρη η Λάιρα με ένα γελάκι. Κοίτα τον. «Αν το προσωπό του κοκκινήσει κι άλλο, θα σκάσει σαν ντομάτ». Η ανάκριση συνεχίστηκε άλλη μια ώρα, ως στη δυσφορία που ένιωθα πάνω σε αυτό το καυτό σκαμνί ήρθε να και η επίδραση που είχε πάνω μου η φυσική εμφάνιση της παράλειας, η οποία έμοιαζε εκπληκτικά με το γιο της. Όπως εκείνος, η δέσποινα ήταν όμορφη. Κι όπως εκείνος, η ομορφιά της είχε το λιτό συγκρατημένο σπαρτιατικό τύπο. Οι σύζυγοι και οι κοπέλες της γενετιράς μου, του Αστακού, αλλά και εκείνες των άλλων πόλεων της Ελλάδας, χρησιμοποιούν συνήθως καλλιντικά και βάφουνε τα πρόσωπά τους για να αναδείξουν την ομορφιά τους. Εκείνες οι κυράδες γνωρίζουν πολύ καλά την επίδραση της τεχνητής λάμψης των μαλλιών τους ή των κόκκινων βαμμένων χιλιών τους στους αρσενικούς που κάνουν σαν τρελή για τα θέλγητρά τους. Η παράλια όμως, αλλά και η αρέτη... Δεν είχαν καμία σχέση με αυτά. Ο πέπλος της ήταν σκισμένος με το σπαρτιάτικό τρόπο, αποκαλύπτοντας το γυμνό της πόδι μέχρι το μυρό. Αυτός οποιαδήποτε άλλη πόλη θα έπαιρνε διαστάσεις σκανδάλου, ωστόσο εδώ και στη Λακεδαίμονα περνούσε εντελώς απαρατήρητο. Αυτό είναι ένα πόδι, όπως και οι άντρες. Και εμείς οι γυναίκες έχουμε πόδια, όπως έλεγαν και οι ίδιες οι σπαρτιάτισες. Για ένα σπαρτιάτι άντρα. Ήταν αδιανόητο να στραβω κοιτάξει. Η να γλυκοκοιτάξει μια κοιρά που ήταν εντυμένη έτσι. Έβλεπαν τις μητέρες, τις αδελφές, και τις τυγατέρες τους γυμνές από τότε που πρωτά ανοίξαν τα μάτια, τόσο στην αθλητική εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών, όσο και στις θρησκευτικές τελετές. Ωστόσο και οι δύο αυτές κοιράδες δεν είχαν άγνοια του προσωπικού μαγνητισμού τους και της επιρροής που ασκούσαν, και στον υπηρέτη ακόμα που βρισκόταν εμπρός τους. Στο κάτω-κάτω και η Ελένης παρθιάτησα ήταν. Η σύζυγος του Μενέλεου που ο Πάρης πήρε μαζί του την Τρία. Το απαφορμή αφορμή της και για χατήρι της απαράμιλης ομορφιάς της πλήθος γενναίοι αχαιροί, μακριά από τον τόπο του, στον πατρικό έχαθικαν. Η σπερδιά της εξεπερνούν σε ομορφιά όλες τις άλλες ελληνίδες, και αυτό που γοητεύει ιδιαίτερα είναι ότι δεν κάνουν τίποτε γι' αυτήν. Δεν λατρεύουν την Αφροδίτη, αλλά την γυναιγό άρτεμη. Κοιτάξτε τα υπέροχα μαλλιά μας, φαίνεται να λένε με το φόρεμά τους. Πόσα στραυτοκοπούν κατά από το φως της λάμπας, όχι τεχνητά, με την τέχνη του καλοπισμού, αλλά με τη λάμψη της υγείας και το λούστρο της αρετής. Κοιτάξτε τα μάτια μας που συναντούν τα ντρικά, χωρίς να χαμηλώνουν δίθεν από εδημοσύνη. Αλλά ούτε φτερουγίζοντας πίσω από βαμμένες βλεφαρίδες σαν τις Κορίνθιες πόρνες. Τα πόδια μας δεν τα περιποιούμαστε με κερί και μυρτία, αλλά τα εκθέτουμε στον ήλιο, όταν τρέχομαι κάνοντας ήταν σπουδαίες γυναίκες του οι κοιλάδες, σύζυγοι και μητέρες που το κυριότερο καθήκον τους ήταν να γεννήσουν γιους που μεγαλώνοντας θα γίνονταν πολεμιστές, και ήρωες, υπερασπιστές της πόλης. Η σπαρτιά της ήταν σαν τις φοράδες, οι καλομαθημένες δέσποινες των αλλονομικών πόλεων μπορεί να σαρκάσουν. Ναι, μπορεί να ήταν φοράδες, αλλά ήταν και δρομής, Ολυμπιονίκες. Η αθλητική λάμψη και το σφρίγος που αποκτούσαν στη γυναικαγωγή, στην εκπαίδευση των γυναικών, στην πειθαρχία, σήμαινε δύναμη. Και αυτό το γνώριζαν καλά. Καθώς τεκόμουν μπροστά σε αυτές τις γυναίκες, οι σκέψεις μου παρά τις προσπάθειές μου, με γύρισαν στο παρελθόν, στη Διομάχη και στη μητέρα μου. Είδαμε τα μάτια της θύμης, στα γυμναπόδια της εξαδέλφης μου να στράφτουν δυνατά και καλοφτιαγμένα όταν κυνηγούσε με κανένα λαγό ή ελάφη ενώ τα σκυλιά μας έτρεχαν μπροστά σκαρφαλώνοντας σε κάποια κακοτράχαλη πλαγιά. Είδα την απαλή λάμψη της άρκας του χεριού της όταν τέντωνε το τόξο. Τα μάτια της που στένευαν για το τίποτα και την κοκκινίλα της νιώθης και της ελευθερίας που κάλυπτε το δέρμα του προσώπου της όταν χαμογελούσε. Είδα πάλι τη μητέρα μου. 26 μόλις χρόνων όταν πέθανε. Πάντα θα θυμάμαι την ανυπέρβλητη ευγένεια και την αρχοντιά Αυτές οι σκέψεις ήταν σαν το δωμάτιο στο σπίτι του νου που έλεγε ο δυναίκης, ένα δωμάτιο που είχα ορκιστεί στο τρίστρατο, ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να διαβεί το κατόφλι του. Τώρα όμως που βρισκόμουν σε αυτό το αληθινό δωμάτιο ενός αληθινού σπιτιού, ανάμεσα σε γυναικείους ψιθύρους και αρώματα, στις θηλικές αδρες τούτον των συζύγων μητέρων και θυγατέρων έξι στο σύνολο, Τόση παρουσία σε ένα τόσο στενοχώρο. Ο νους μου ξαναγύρισε πίσω χωρίς να το θέλω. Χρειάστηκα όλη την αυτοκυριαρχία μου για να καταχωνιάσω την επίδραση αυτών των ανεμνήσεων και να απαντήσω στις συνεχιζόμενες ερωτήσεις της κυράς με τάξη. Τελικά η ανάκριση θα είναι και να πλησιάζει στο τέλος της. Απάντησε μου τώρα σε μια τελευταία ερώτηση. Μίλησε με ειλικρίνεια. Αν πεις ψέματα, θα το μάθω. Ο γιος μου έχει θάρρος. Εκτίμησε την ανδρία του, την ανδρική του αρετή ως έφηβος που σύντομα πρέπει να πάρει τη θέση του ως πολεμιστή. Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη εξυπνάδα για να καταλάβω ότι βρισκόμουν σε δύσκολη θέση. Πώς ήταν δυνατόν να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Ίσχυόσα το κορμί και μίλησα απευθείας στη δέσπηνα. Υπάρχουν 1.400 παιδιά στις εκπαιδευτικές ομάδες της αγωγής. Μόνο ένα είχε την τόλμη να ακολουθήσει το στρατό και μάλιστα αψηφώντας την επιθυμία της ίδιας της μητέρας του. Αν και είχε πλήρη επίγνωση της τιμωρίας που τον περίμενε στο γυρισμό, η δέσποινα αφού σκέφτηκε λιγάκι απάντηση. «Είναι πολιτική απάντηση, αλλά καλή. Δέχομαι». Σηκώθηκε και ευχαρίστησε τη Δέσπινα Αρέτη που κανόνισε αυτή τη συνέντευξη και για την εχεμήθειά τη. Μου είπε να περιμένω έξω στην αυλή. Η πειρέτρια τη Δέσπινα Περαλία ήταν ακόμα εκεί χαμογελώντα πονηρά. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι είχε ακούσει τα πάντα και θα τα διέδιδε όλη την κοιλάδα του Ευρώτα μέχρι την Ανατολή τη επόμενη ημέρα. Μετά από λίγο εμφανίστηκε και η κυρά. Δεν καταδέχτηκε να με κοιτάξει καν, ούτε να μου μιλήσει. Και συνοδευόμενη από την υπηρέτριά τη, Κατηφόρησε το σκοτεινό σοκάκι χωρίς τη βοήθεια δαδιού. «Είσαι αρκετά μεγάλος για να πιείς κρασί». Η «Δέσποινα, ρέτει, μου άμεσα το λόγο μιλώντας από το κατόφλι της πόρτας και κάνοντας μου νόημα να περάσω μέσα στην οικία. Και οι τέσσερις κόρες της κοιμούνταν τώρα. ίδια η δέσποινα έτοιμασε ένα κύπελο κρασί για μένα ρεώνοντας το έξι προς ένα όπως αρμόζησε ένα αγόρι. Τώρα ούφηξα ήταν φανερό ότι αυτή η νύχτα των συνεντεύξεων δεν είχε τελειώσει ακόμα. Η κυρά με έβαλε να καθίσει. Κίνη βολεύτηκε στη θέση της οικοδέσποινας δίπλα στην αιστεία. Έβαλε ένα μεγάλο κομμάτι κρυθαρένιου ψωμί ως άλφητα σε ένα πιάτο μπροστά μου και αφαιρελάδι, τύρι και κρεμμύδι. Υποσημείωσε, Άλφιτα. Κομμένο μικρά κομμάτια. Κάνε υπομονή. Αυτή νύχτα ανάμεσα σε γυναίκες γρήγορα θα τελειώσει. Θα ξαναγυρίσει στους άντρες όπου είναι μεσά του σίγουρα νιώθεις πιο άνετα. Νιώθω άνετα, κυρά. Αλήθεια. Είναι ανακούφιση για μένα να απομακρυνθώ για μια ώρα από τη ζωή του στρατόνα, έστω και να αυτό σημαίνει ότι θα χορεύω ξυπόλητος στο καυτό ατσάλι της χίτρας. Η κυρία χαμογέλασε. Έλα ήταν να ότι το μυαλό της απασχολούσε ένα θέμα πιο σοβαρό. Μ' ανάγκασε να την κοιτάξω. Έχεις ακουστά το όνομα ιδωτηχίδης? Ιδιω... Ιδιω... Ήταν ένας παρτιάτης που σκοτώθηκε στη μάχη της Μαντίνιας. Έχω δει την επιτήμια στήλη του πριν το Σεσίτιο της Πτερούτης Νίκης, την Αμικλέα οδό. Τι άλλο γνωρίζεις γι' αυτό τον άντρα, ρώτησε δέσποι Τίποτα, μουρμούρισε. Τι άλλο, επέμεινε εκείνη. Λένε ότι ο δέκτονας, το αγόρι ύλωτας που το λένε κόκορας, είναι νόρφος γιος του. Μητέρα του ήταν μια μεσύνηα που πέθανε στη γένα. Και τα πιστεύεις αυτά. Μάλιστα κυρία. Γιατί, με είχες τριμώξει για τα καλά τώρα, ειδω τη το κατάλαβε. Μήπως επειδή αυτό το αγόριο ο κόκορας μισεί τόσο πολύ τους παρτιάδες, απάντησε αντί για Ξαφνιάστηκα φάνταστα, που το ήξερε αυτό, και για αρκετή ώρα κατάπια τη γλώσσα μου. Έχεις παρατηρήσει, συνέχισε δέσποι με φωνή, που προς μεγάλη μου έκπληξη δεν προσβολή ότι από τους δούλους οι πιο ασήμαντοι μοιάζουν να δέχονται τη μοίρα τους χωρίς μεγάλη στενοχώρια. Ενώ οι πιο ευγενικοί, αυτοί που είναι πολύ κοντά στην ελευθερία, εξεγείρονται εντονότερα. Λες κι όσο πιο πολύ νιώθει ο δούλος το την άξιος τιμής και ως τόσο του αρνούνται τα μέσα να το αποδείξει, τόσο πιο μαρτυρική είναι γι' αυτόν η ζωή στη δουλεία. Έτσι ακριβώς ήταν ο κόκορας. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αλλά τώρα που το απέει δέσπι κατάλαβα ότι ήταν αλήθεια. Ο φίλος σου, ο Κόκορας μιλάει πολύ και όσα η γλώσσα του τα συγκρατεί, το φέρσιμο του τα φανερώνει και ανέφερε καταλέξει ορισμένες επαναστατικές δηλώσεις που είχε κάνει ο δάκτωνας σε μένα μόνο. Έτσι νόμιζα, Στο δρόμο της επιστροφής από το Αντίριο, είχα βουβαθεί και μυχελούσε κρυος Η έκφραση στο πρόσωπο της Δέσποινας αρέτης παρέμενε ανεξυχνίαστη. τι είναι η κρυπτία, ρώτησε. Ήξερα. Είναι μια μυστική οργάνωση μεταξύ των νομίων. Κανείς δεν ξέρει τα μέλη της. Εκτός του ότι είναι από τους νεότερους, τους δυνατότερους, και κάνουν τη δουλειά τους τη νύχτα. Και τη δουλειά είναι αυτή. Εξαφανίζουν ανθρώπους, ήλωτες εννοώ. Προδότες ήλωτες. Τώρα απάντησέ μου σε αυτό και σκέψου καλά πριν μιλήσεις. Η δέσποινα ρε όπασε σαν ήθελε να τονίσει τη σπουδαιότητα της ερώτησης που ετοιμαζόταν να κάνει. Αν ήσουν μέλος της κλυπτείας και ήξερες όσα σου είπα προλίγου γι' αυτό τον ήλοτα. Τον Κόκορα, ότι είχε εκφράσει επαναστατικά συναισθήματα απέναντι στην πόλη και ότι ανέφερε επιπλέον την πρόθεσή του να τα κάνει πράξη, τι θα έκανες. Μόνο μια απάντηση είπε «Θα ήταν καθήκον μου να τον σκοτώσω αν ήμουν μέλος της κλυπτείας». Η δέσποινα το άκουσε χωρίς να αλλάξει τίποτα στην εκφρασή της. «Τώρα» απάντησε «Αν ήσουν αφίλος». «Με αυτόν τον το τον Κόκορα». «Τι θα έκανες», κάτι ψέλησε για ιδιάζουσες και τεστάσεις. «Ότι ο Κόκορας ήταν ένας θερμοκέφαλος. Ότι πολλές φορές μιλούσε χωρίς να σκέφτεται. Ότι τα περισσότερα, πως έλεγε, ήταν φούσκες. Και πως όλοι το εγνώριζαν αυτό». «Η αρχόντισσα τράφηκε προς τις σκιές. Λέει, ψέματα αυτό το αγόρι. Μάλιστα, μητέρα. Πετάχτηκα ξαφνιασμένο δύο μεγαλύτερες αδελφές ήταν ξυπνητές στο κρεβάτι που μοιράζονταν και άκουγαν τα πάντα. «Θα απαντήσω εγώ αντί για σένα, ναι, ωραία», είπε η κυρά βγάζοντάς με από τη δύσκολη θέση. «Νομίζω πως θα έκανες το εξής». «Θα έλεγες το αγόρι να μην μιλάει έτσι μπροστά σε σένα». «Και να μην κάνει τίποτα. Έστω και το παραμικρό». «Διαφορετικά, εσύ θα τον σκότωνες». «Τώρα τα είχα χάσει εντελώς, η χαμογέλασε. Είσαι ένας ψευταράκος. Τα ψέματα δεν είναι στη φύση σου. Το θαυμάζω αυτό. Αλλά πατάς επί κίνδυνο έδαφος. Η Σπάρτη μπορεί να είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μικρή πόλη. Ένα ποντίκι δεν μπορεί να φταρνιστεί χωρίς να του πούν όλες οι γάτες με τις υγείες σου. Οι υπηρέτες και οι ακούν τα πάντα. Και γλώσσες τους πάνε ροδάνη για ένα κομμάτι μελόπιτα. Αυτό το έλαβα υπόψη μου. «Και η δική μου», ρώτησε, «θα λυθεί για μια κούπα κρασί. Το αγόρι φέρεται με ασέβη απέναντι σου μητέρα». Αυτό το είπε η Αλεξό που ήταν στα εννιά. «Πρέπει να τον εγδάρεις». Προς μεγάλη μονακούφηση δέσποινα ρέτη με κοίταξε στο φως της λάμπας χωρίς τιμό η αγανάκτηση, αλλά ήρεμα με παρατηρούσε. «Εν άλλο αγόρι στη θέση σου. Κανονικά θα έπρεπε να φοβάται τη σύζυγο ενός ομοίου της τάξης του άντρα μου». Πες μου, γιατί δεν με φοβάσαι. Δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι πράγματι δεν τη φοβόμουν. Δεν είμαι σίγουρος, κυρα σως επειδή μου θυμίζεις κάποια. Για αρκετή ώρα η δεσπούνα δεν μίλησε, αλλά συνέχισε να με κοιτάζει το ίδιο έντονα και ερευνητικά. «Μιλήσέ μου για αυτήν, πρόσταξε. Για ποια, για τη μητέρα σου, πάλι κοκκίνησα. Με μπέρδευε το γεγονός ότι αυτή γυναίκα μάντευε όσα είχα στην καρδιά πριν ακόμα μιλήσω. «Εμπρός, πιες λίγο κρασί. Δεν χρειάζεται να το παίζεις κλειρός μπροστά μου. Μα το λάδι, κατέβασα την κούπα μονορούφη. Βοήθησε. Μίλησα στην κυρά εν συντομία για τον αστακό για τη λαϊλασία του και για τη δολοφονία του πατέρα και της μητέρας μου από τα χέρια των αργίων στρατιωτών που κυκλοφορούσαν ύπουλα τη νύχτα. Η αργίοι είναι δειλή. Παρατήρησε εκείνη με περιφρόνηση που την έκανε πολύ πιο αγαπητή σε μένα από μπορούσε να φανταστεί. Σίγουρα τα μακριά αυτιά της είχαν μάθει τη μικρή μου ιστορία. Άκουγε ωστόσο προσεκτικά. Φαίνεται να με εμπάθεια, καθώ την άκουγε από τα δικά μου χείλη. «Η ζωή σου ήταν δυστυχισμένη, Χίωνη», είπε. «Ήταν Η ζωή σου ήταν δυστυχισμένη, Χίονη, είπε. Ήταν η πρώτη φορά που με έλεγε με το όνομά μου. Προς μεγάλη μου έκπληξη αυτό με συγκίνησε βαθιά. Πάλεψα για να μην το δείξω. Προσπάθησα λοιπόν να βρω σε την ψυχραιμία μου να μιλώ σωστά σε καλά ελληνικά άξια ενός ελεύθερου γεννημένου, και να φέρομαι με σεβασμό όχι μόνο για εκείνην αλλά και για τη χώρα μου, για την οικογένειά μου. Και γιατί ένα γόρι χωρίς πόλη δείχνει τόση αφοσίωση, στο ξένο κράτος της Λακεδαίμονας το οποίο δεν ανήκει, και ούτε πρόκειται να ανήκει ποτέ. Την απάντηση την αγνώριζα, αλλά δεν ήξερα πόσο μπορούσα να την εμπιστευτώ. Απάντησα με πλάγιο τρόπο. Της μίλησα με λίγα λόγια για το βρίαξη. Ο παιδαγωγός μου με δίδαξε ότι ένα αγόρι πρέπει να έχει μια πόλη. Διαφορετικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο άντρας. Αφού δεν είχα πια δική μου πόλη, ήμουν ελεύθερος να επιλέξω όποια ήθελα. Αυτό ήταν μια νέα άποψη, αλλά είδα τη Δέσποινα να την επιδοκιμάζει. Γιατί δεν διάλεξες τότε μια πόλη με πλούτη και ευκαιρίες, τη Θήβες στην Κόρινθο ή την Αθήνα. Το μόνο που μπορείς να έχεις εδώ είναι ξερό ψωμί και βουρδουλιά στην πλάτη. Αποκρίθηκα με ένα ποφθέγμα που είχε πει κάποτε βρίαξη στη Διομάχη και σε μένα. Οι άλλες πόλεις φτιάχνουν μνημεία και πείση, Ενώ είσαι πάρτοι άντρες. «Και είναι αλήθεια αυτό» ρώτησε η «Θέλω να απαντήσεις με πόλη τη λεκρίνια τώρα που είχες την ευκαιρία να μελετήσεις στην πόλη μας και να δεις και τα κακά και τα καλά της». «Είναι κυρά». Προς μεγάλη μου έκπληξη του τα λόγια φάνηκαν να συγκινούν τη δέσπονα βαθιά. Απέστρεψε το βλέμμα, ανοιγόκλεισε τα μάτια μερικές φορές. Η φωνή της όταν συνήλθε, και μπόρεσε να μιλήσει, ήταν βραχνή από τη συγκίνηση. Ό,τι έχεις ακούσει για τον όμοιο ειδό είναι αλήθεια. Ήταν ο πατέρας του φίλου σου, του Κόκορα. Αλλά ήταν και κάτι άλλο επίσης. Ήταν αδελφός μου. Είδε το ξαφνισμό μου. Δεν το «Όχι, κυρά. Συγκράτησε τη συγκίνηση. Τη θλίψη. Το καταλάβαινα τώρα που απειλούσε να τη διαλύσει. «Όπως βλέπεις», είπε χαμογελώντας βεβιασμένα. «Αυτό κάνει τον νεαρό κόκορα κάτι σαν ανιψιό για μένα. Και μενα θεία του». Ρούφιξα κι άλλο κρασί. να χαμογέλασε. «Μπορώ να ρωτήσω γιατί η οικογένεια της κυράς δεν ανέλαβε τον κόκορα» ώστε να τον προωθήσεις σε μόθακα. Είναι μια ειδική εξαίρεση στη λακεδαίμονα. Μια κατηγορία αφήβων που ονομάζονται θετοί αδελφοί. Σε αυτήν έχουν πρόσβαση οι κατώτεροι κοινωνικά, οι νόθυοι γης σπαρτιάτων πατέρων κυρίως. Παρά την ταπεινή καταγωγή τους, αυτά τα γόρια υποστηρίζονται, ανατρέφονται από σπαρτιάτες και στρατολογούνται στην αγωγή. Εκπαιδεύονται μαζί με τους γιους των ομίλων. Ακόμη αν δείξουν αρκετά προσόντα και θάρρος στη μάχη, μπορούν να γίνουν πολίτες. Ρώτησα το φίλο σου, τον Κόκορα, πολλές φορές. Αποκριθήκε η Με απέκρουσε. Είδε τη δυσπιστία στα μάτια μου. Με σεβασμό, πρόσθεσε. Με μεγάλο σεβασμό. Αλλά ανέκλητα. Σκέφτηκα για μια στιγμή. Υπάρχει και κάτι άλλο περίεργο στον τρόπο σκέψης των δούλων, ειδικά εκείνων που προέρχονται από ένα κατακτημένο λαό, όπως αυτό το αγόρι, ο Κόκορας που είναι από η μητέρα. Οι περήφανοι τούτοι άνθρωποι συντάσσονται συχνά με το κατώτερο μισό της γενιάς τους από μίσους φυσικά. Ή επειδή δεν θέλουν να φανούν ότι ζητούν χάρη, επιδιώκοντας να πάνε με το μέρος των ανωτέρων. Πράγματι, αυτό συνέβαινε με τον κόκορα. Θεωρούσε τον εαυτό του μεσήνιο και ήταν γι' αυτό. «Αυτό σου λέω μόνο νεαρέ μου, φίλε. Για το δικό σου το καλό». Αλλά και για το ανηψιό μου. Η κρυπτία ξέρει. Τον παρακολουθούν από πέντε ετών. Παρακολουθούν και εσένα επίσης. Μιλάς καλά. Έχεις τάρος. Είσαι καπάτσος. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το παρατηρούν. Ή να μην το σημειώνουν. Θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιος στην κρυπτία που δεν σου είναι άγνωστος. Είναι ο αρχηγός των Ιππέων. Ο Πολύνικος. Δεν θα διστάσει καθόλου να κόψει το λαιμό ένας προδότη πρωτοτήλλωτα. Και δεν νομίζω ότι ο φίλος ο Κόκορας, όσοι δύναμη και ξυπνάδα και αν διαθέτει, θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Ολυμπιονίκη. Όλα τα κορίτσια κοιμούνταν τώρα βαθιά. Το ίδιο το σπίτι και το σκοτάδι έξω από τους τείχους του δημιουργούσαν μια παράξενη ατμόσφαιρα. Ο πόλεμος με τον Πέρση πλησιάζει, είπε η δέσποινα. Η πόλη θα χρειαστεί κάθε άντρα. Η Ελλάδα θα χρειαστεί κάθε άντρα. Αλλά όσο σημαντικός κι αν είναι αυτός ο πόλεμος για τον οποίο όλοι συμφωνούν ότι θα είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία, θα γίνει σκηνή για δύναμη και αστίβος για μεγαλείο. Ένα πεδίο όπου ο άνδρας θα μπορέσει να αποδείξει με τα κατορθώματά του την αρχοντιά που του στη γέννησή του. Τα μάτια της Δέσποινας συνάντησαν τα δικά μου και δεν τάφησαν. «Θέλω αυτό το αγόρι!» Τον κόκορα ζωντανό μέχρι να έρθει ο πόλεμος. Θέλω να τον προστατεύει. Αν τα αυτιά σου εντοπίσουν οποιονδήποτε κίνδυνο και παραμικρή φήμη, πρέπει να έρθεις κατευθείαν σε μένα. Θα το κάνεις. Το υποσχέθηκα. Μοιάζεσαι γι' αυτό το αγόρι, χιονι; Έστω κι αν σε έχει βασανίσει, βλέπω τη φιλία σου γι' αυτόν. Σε εικιατεύω στο όνομα του αδελφού μου και του αιματός του που ρέει στις φλέβες αυτού του αγοριού, του κόκκορα. Θα τον προσέχεις. Θα το κάνεις αυτό για μένα. Υποσχέθηκα ότι θα το κάνω. Ορκίσου. Συμμορφώθηκα. Μα τους θεούς. Μου φαινόταν παράλογο. Πώς μπορούσα να εμποδίσω την κρυπτεία ή οποιαδήποτε αλληδύναμη ήθελε να δολοφονήσει τον κόκορα. Ωστόσο, η υπόσχεσή μου φάνηκε να ανακουφίζει την κυ Μελέτησε το πρόσωπό μου αρκετή ώρα. «Πες μου χειόνι», είπε απαλά. Έχεις... «Έχεις ζητήσει ποτέ κάτι για τον εαυτό σου», απάντησα πως δεν καταλάβαινα την ερώτησή της. «Θέλω άλλο ένα πράγμα από σένα. Θα το κάνεις». Ορκίστηκα να το κάνω. «Σε προστάζω να κάνεις κάποτε μια πράξη μόνο για σένα». Και όχι επειδή θα σου το ζητήσει κάποιος άλλος. Θα το καταλάβεις όταν έρθει αυτή η ώρα. Υποσχέσου το. Πες το δυνατά. Το υπόσχομαι, κύρια. Τότε σηκώθηκε με το κοιμισμένο παιδί στην αγκαλιά. Πήγε σε μια κούνια, που ήταν ανάμεσα στα κρεβάτια των άλλων κοριτσιών. Έβαλε μέσα το μωρό και το σκέπασε με τα παλά σκεπάσματα. Αυτό ήταν το συνιάλο. Ότι ήταν ώρα να φύγω. Είχα ήδη σηκωθεί, όπως όλης ο σεβασμός, όταν η δέσπη να ξαναγύρισε. «Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κυρά, πριν φύγω. Τα μάτια της άστρεψαν πονηρά. Άσε με να μαντέψω. Είναι για κάποιο κορίτσι». «Όχι, κυρά. Είχα ήδη μετανιώσει για την τόλμη μου. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω ήταν αδιανόητη. «Παράλογοι». Κανείς θνητός δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Η περίεργεια της δέσποινας είχε ήδη ανάψει και με πιέζε να συνεχίσω. «Πρόκειται για ένα φίλο», της είπα. «Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ γιατί είμαι πολύ μικρός ακόμα και δεν ξέρω τον κόσμο. Ίσως εσύ κυρά με τη σοφία σου να μπορέσεις. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα γελάσεις ούτε θα σκανδαλιστείς». Εκείνη συμφώνησε. «Δεν θα το πει σε κανέναν» ούτε στο σύζυγό σου». Το υποσχέθηκε. Πήρα βαθιά ανάσα και άρχισα. Αυτός ο φίλος πιστεύει ότι κάποτε, όταν ήταν μικρός μόνος του χείλος του γκρεμού, του μίλησε ένας θεός. Σταμάτησα και να ζήτησα μαγωνία αγωνία κάποιο σημάδι περιφρόνησης ή αγανάχτησης. Με μεγάλη μονακούφιση η έκφραση της κυράς δεν έδειχνε τίποτα. «Αυτό το αγόρι, ο φίλος μου, Θέλει να ξέρει αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Γίνεται μια θεότητα να καταδεχτεί να μιλήσει σε ένα αγόρι χωρίς πόλη ή μέρος να μείνει ένα άπορο αγόρι που δεν έχει δώρα να θυσιάσει και που δεν ήξερε καν τα κατάλληλα λόγια μιας προσευχής. Μήπως ο φίλος μου αυτός έβλεπε φαντάσματα, μήπως είχε πέσει θύμα παρεσθήσεων από τη μοναξιά και την απελπισία. Η δέσποινα ρώτησε ποιος ήταν ο Θεός που μίλησε στο φίλο μου. «Ο τοξώτης Θεός. Από όλων ο μακρός αγιτάρης. Μέτρωγη αγωνία. Σίγουρα η θα περιφρονούσε το τόλμη και λοζωνία. Δεν έπρεπε να ανοίξω το στόμα μου». «Αλλά δεν κορόιδεψε την ερώτησή μου. Ούτε τη θεώρησε, ασελή. Είσαι κι εσύ κάτι σαν τοξότης, το καταλαβαίνω» και έχεις φτάσει αρκετά μακριά αυτά τα τέσσερα χρόνια. Σου πήρανε το τόξο σου. Σωστά. Σου το κατάσχεσαν μόλις εμφανίστηκε στη λακεδέμων. Μου είπε πως η τύχη πρέπει να με οδήγησε στην αιστεία της εκείνη τη νύχτα γιατί, ναι, οι θεές της γης βρίσκονταν εκεί γύρω. Τις αισθανόταν. Οι άντρες σκέφτονται με το νου, είπε η κύρα, ενώ οι γυναίκες με το αίμα τους που φουσκώνει και πλημμυρίζει με την αχαιμίθια του φεγγαριού. Δεν είμαι αίρια, Ανταποκρίνομαι μόνο με τη γυναικεία μου καρδιά που διεστάνεται και διακρίνει εύκολα την αλήθεια. Απάντησα πως αυτό ακριβώς ήθελα κι εγώ. «Πες το φίλο σου τούτο», είπε η κυρά. Αυτό που είδα ήταν αλήθεια. Το αραμά του ήταν πράγματι ο Θεός. Εντελώς ξαφνικά δάκρυα άρχισαν να αναβλύζουν από τα μάτια μου. Μ' έπνιξε συγκίνηση. Λίγισα και άρχισα να κλαίω με αναφιλητά. Ντροπιασμένος πέχασα τον αυτοέλεγχό μου και έκπληκτος απ' την ένταση του πάθους που φάνηκε να ξεπηδά από το πουθενά για να με κυριέψει. Έχωσε το πρόσωπό μου στα χέρια μου και άρχισα να κλέωσα παιδί. Η δέσπονα με πλησίασε. Με έπιασε απαλά. Με χτύπησε στον ώμο σαν μητέρα και μου ψιθύρισε όμορφα λόγια παραμυθίας. Μετά από λίγο είχα ξαναβρει τον εαυτό μου. Ζήτησα συγγνώμη για το όλο μου. Η δέσπονα δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Με μάλωσε μάλιστα λέγοντας ότι τόσο πάθος ήταν ιερό, εμπνευσμένο από το Θεό, και δεν έπρεπε να μετανιώνω ή να απολογούμε γι' αυτό. Στεκότανε τώρα στην ανοίχτη εξώθυρα, από όπου τρύπωνε το φως των αστεριών, και μπορούσε να ακούσει κανείς το απαλό μουρμουρισμα του Ριακίου στην αυλή. Θα ήθελα να είχα γνωρίσει τη μητέρα σου, επειδή αρέτη» ενώ με κοίταζε με καλοσύνη. Ίσως εκείνη κι εγώ συναντηθούμε κάποτε πέρα από το ποτάμι. Θα μιλήσουμε για το γιο της και την κακότυχιά που το όρισαν οι θεοί. Με άγγιξε άλλη μια φορά στο νόμο και είπε «Πήγαινε τώρα και πες το φίλο σου τούτο. Μπορεί να με ξαναρωτήσει αν το επιθυμεί. Μόνο που την επόμενη φορά πρέπει να έρθει ο ίδιος. Θέλω να δω το πρόσωπο αυτού του αγοριού που έκατσε και κουβέδιασε. Με το γιο του ρανού. Κεφάλαιο 14. Ο Αλέξανδρος κι εγώ φάγαμε τις βουρδουλιές μας για το αντίριο το επόμενο βράδυ. Εκείνον τον ξυλοφόρτωσε ο πατέρας του Ολύμπιος μπροστά στους ομοίους του συσιτίου του. Εμένα με μαστίγωσε χωρίς τελετές τους αγρούς. ένα σύλλοτας αγρότης. Ο Κόκορας με βοήθησε μετά μόνος μέσα στο σκοτάδι να φτάσω σε ένα δασάκι στο αμόνι δίπλα στον Ευρώτα όπου με έπλυνε και έδεσε τις πληγές μου. Ήταν ένα μέρος αφιερωμένο στη Δήμητρα των Αγρών. Το χρησιμοποιούσαν συνήθως οι μεσήνοι οι ήλωτες. Σε εκείνο το μέρος υπήρχε παλιά ένα σιδηρουργείο, από όπου και το όνομά του. Προς μεγάλη μονακούφης ο κόκορας δεν μου έκανε τη συνηθισμένη του αγόρευση περί δουλειές. Απλώς περιορίστηκε στην παρατήρηση ότι ο Αλέξανδρος μαστιγώθηκε ως αγόρι, ενώ εγώ Σαν σκύλος. Ήταν καλός μαζί μου. Και το σπουδαιότερο ήταν ειδικό στο να πλένει και να τοποθετεί εκείνες τις φλούδες από πάνω στη γυμνή σάρκα της πλάτης. Πρώτα αυτόνο νερό. Με τα βούτυγμα όλου του σώματος μέχρι το λαιμό στο παγωμένο ποτάμι. Ο κόκορας με κρατούσε από πίσω, με τα χέρια περασμένα κάτω από τις μασχάλες μου, αφού το σόκ από το παγωμένο νερό πάνω στις πληγές προκαλεί συνήθως λιποθυμία. «Το κρύο μου διάζει τη σάρκα και έτσι μπορεί να αντέξει κανείς μια πλήση από βρασμένες τσουκνίδες και βότανο του νέσου», υποσημείωσε. «Πρόκειται για τον κένταυρο για γιό του ιξίωνα και της νεφέλης, ο οποίος για να εκδικηθεί τον Ηρακλή που τον πλήγωσε θανάσιμα όταν αποπειράθηκε να βιάσει τη δίγη χάρισε το ματωμένο του που στη γυναίκα το οποίο όταν το φόρεσε ο Ηρακλής, Προκάλεσε το θάνατό του από το δηλητηριασμένο αίμα του κεντάβρου. Το φυτό αυτό λέγεται ότι φύτρωσε από το αίμα του. Αυτό στε μετά την αιμορραγία και βοηθά στη γρηγορία πουλωσή των πληγών, ένα μάλινο ή λινόπανη, θα ήταν αφόρητο σε αυτό το στάδιο, έστω και αν το τοποθετούσε κανείς, πολύ άπαλα. Αλλά η γυμνή παλάμη ενός τοποθετημένη απαλά στην αρχή, με πίεση κατόπιν, πάνω στη σάρκα που τρέμει, και παραμένοντας εκεί. Προσφέρει ανακούφιση, που τα αποτελεσματά της αγγίζουν τα όρια της έκστασης. Ο Κόκορας είχε πάρει και αυτό το μερίδιό του στις βουρδουλιές και ήξερε καλά τη διαδικασία. Μέσα σε πέντε λεπτά μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Σε δεκαπέντε το δέρμα μου μπορούσε να δεχτεί το σφάγνο που ο Κόκορας πίεσε στην κόκκινη μάζα για να απορροφήσει το δηλητήριο και να χύσει το δικό του αναισθητικό. Να τους θεούς! «Υπάρχει ακόμα παρθένο έδαφος», παρατήρησε, εννοώντας ένα κομμάτι που ήταν ακόμα σάρκα των θεών και όχι μια ανοιγμένη και ξανά ανοιγμένη ουλή. «Δεν θα μπορείς να κουβαλάς την ασπίδα του Ιμνοδού σε αυτή την πλάτη για ένα μήνα». Είχε αρχίσει να κατηγορεί πάλι με δηλητηριώδη λόγια τον εωρό μου αφέντη. Όταν ακούστηκε ένα τρίξιμο στην όχθη από πάνω μας, κουλουργιαστήκαμε έτοιμη για τα πάντα. Ήταν ο Αλέξανδρος. Προχώρησε και στάθηκε κάτω από τα πλατάνια. Ο Μανδίας του ήταν ρηγμένος προς τα εμπρός, αφήνοντας και τη δική του κομματιασμένη πλάτη γυμνή. Ο Κόκορας κι εγώ παγώσαμε. Ο Αλέξανδρος να μας τηγωνότανε πάλι, αν τον έβρισκαν εδώ τέτοια ώρα, και εμάς μαζί του. «Νωρίστε», είπε κατεβαίνοντας την όχθη, «για να έρθει κοντά μας. Διέριξα τον τουλάπι του χειρουργού γι' αυτό». Ήταν Δυο δάχτυλα περίπου τυλιγμένοι σε πράσινα φύλλα μελιάς. Μπήκε στο ποτάμι και έρθε κοντά μας. «Τι του έβαλες στην πλάτη» ρώτησε τον Γκόκορα, που παραμέρισε ρίχνοντάς του ένα έκπληκτο βλέμμα. Τη Σμύρνα τη χρησιμοποιούσαν οι όμοι στις πληγές της μάχης. Όποτε βέβαια είχαν πράγμα πολύ σπάνιο. Σίγουρα θα σκότωναν στο ξύλο τον Αλέξανδρο αν μάθαιναν ότι είχε κλέψει αυτό το πολύτιμο πράγμα. «Να του τη βάλεις αργότερα όταν βγάλει τα μουσκλα», είπε Αλέξανδρος στον κόκορα. «Να το πλύνει καλά την βγει. Αν το μυρίσει κανείς θα το χρειαστούμε όλο για τις ράχες μας και ακόμα πιο πολύ». Έβαλε τα τυλιγμένα φύλλα στα χέρια του κόκορα. «Πρέπει να γυρίσω πριν την αρρύθμιση», είπε Αλέξανδρος. Σε αναστραπή ανέβηκε στην όχθη και χάθηκε. Ακούσαμε τα βήματά του να σβήνουνε σιγά σιγά καθώς γύριζε τρέχοντας το σκοτάδι, εκεί που έμεναν τα γόρια γύρω από την πλατεία. «Έ λοιπόν, βάλεμε κάτω και κλώτσαμε μέχρι αναισθησίες», είπε ο Κώκορος, το κεφάλι. «Αυτή η μικρή γαλιάντρα έχει μεγαλύτερα παπάρια από στον νόμιζα». Τα ξημερώματα, όταν συναντηθήκαμε πριν τη θυσία, αυτό χειρας του σκήθης Ήρθε να μας βρει τις θέσεις μας. Ας πλήσαμε από το φόβο μας. Κάποιος είχε και λέει για μας. Την είχαμε πατήσει πολύ άσχημα. Εσύς κατόπεδος πρέπει να έχεις κάποιο τυχερό αστέρι. Ήταν το μόνο που είπε ο αυτόχηρας. Μας οδήγησες θεμετόπισταν της παράταξης. Εκεί βρισκόταν ο Δινέκης ή ο πυλός. Μόνο στις σκιές της πρωτευγής. Σταθήκαμε από σεβασμό στα αριστερά του. Στην πλευρά της ασπίδας του. Οι σάλποι και η περάταξη άρχισε να κινείται. Ο Δινέκης υπέδειξε στον κόκορα και σε μένα που να σταθούμε. Η δική του θέση ήταν μπροστά μας. Ο αυτόχηρας στεκόταν στα δεξιά του. Εννοηθήκε με τα πριονισμένα κοντάριά του. τις βελόνες μανταρίσματος όπως της έλεγε. κρεμότανε με άνεση στην πλάτη του. Εξέτασα την περίπτωσή σου. Ήταν τα πρώτα λόγια που οδειεινέκης απίφθινε σε μένα, εκτός από εκείνα που είχε πει πριν δύο βραδιές, όταν με κάλεσε επιγόντως να ακολουθήσω τον νεαρό υπηρέτη στο σπίτι του. Οι ύλωτες μου λένε ότι είσαι άχρηστο στα χωράφια. Σε παρακολούθησα επίσης κατά τη διάρκεια της θυσίας. Ακόμα και το λαιμό μιας γίδας εις ανίκανος να ξυρίσεις σωστά. Και είναι φανερό από τη διαγωγή σου κοντά στον Αλέξανδρο ότι ακολουθείς κάθε διαταγή Άσχετα με το πόσο ασυλόγιστη η παράλογη είναι. Με γύρισε για να εξετάσει την πλάτη μου. Φαίνεται ότι το μόνο ταλέντο που έχεις είναι να γιατρεύεσαι γρήγορα. Έσκυψε και μύρισε την πλάτη μου. Αν δεν ήξερα, παρατήρησε, θα ορκιζόμουν ότι αυτές οι φλούδες έχουν αληφθεί με σμύρνα. Αυτό χειράς... Με γύρισε με μια κλωτσιά και βρέθηκα πάλι αντίκριστο, Διυναίκη. Δεν είσαι καλή επιρροή για τον Αλέξανδρο, μου υπόμοιος. Ένα αγόρι δεν χρειάζεται ένα άλλο αγόρι. Και ιδίως όχι κάποιον που είναι πρόθυμος για όλα, όπως εσύ. Χρειάζεται έναν όριμο άντρα. Κάποιον που να έχει τον τρόπο να τον σταματήσει όταν βάλει κάποια απερίσκεπτη ιδέα στο κεφάλι του όπως να πάρει στο κατόπιτο το στρατό. Έτσι του δίνω το δικό μου άντρα. Με μια κίνηση του κεφαλιού έδειξε τον αυτόχυρα. Σε πάβω», μου είπε, απολύεσαι. Μα τον άδει, άντε πάλι στα σκατοχώρα. Ο Δινέκης στράφηκε κατόπιν στον κόκορα. Και εσύ, ο γιος ενός παρτιά ήρωα, και δεν μπορείς να κρατήσεις οτένα ένα θυσιαστήριο κόκορα στα χέρια σου χωρίς να τον στραγγαλίσεις. Είσαι παθητικός. Άσε που το στόμα σου. Είναι χειρότερο από τον κόλο μιας Κορήμφιας. Δεν μπορείς να το κρατήσεις κλειστό. Κάθε φορά που χασμουριέται εκτοξεύει λόγια προδοσίας. Θα σου έκανα χάρη αν σ' έσχιζε τη μουτσούνα αυτή τη στιγμή. Και θα γλίτωνα έτσι την κρυπτία από τον πελά. Θύμησε στον κόκορα το Μυριόνι, το βοηθό του Ολίμπιου που είχε πέσει τόσο γενναία στο Αντίριο. Κανένας από τους δυο μας δεν είχε ιδέα που το πήγαινε. Ο Ολίμπιος έχει περάσει τα πενήντα. «Διαθέτει σοφία και περίσκεψη. Έτσι ο επόμενος βοηθός του. Καλό θα ήταν να είναι νέος. Κάποιος άγουρος, δυνατός και άμυελος. Κοίταξε τον κόκοραλοξά με περιφρόνηση. Ένας θεός ξέρει ποια τρέλα τον έπιασε. Αλλά ο Ολύμπιος διάλεξε σένα. Θα πάρεις τη θέση του, Μυριώνη. Θα φροντίζεις τον Ολύμπιο. Πήγαινε να ανέφερθεις αμέσως, λοιπόν. Είς ο πρώτος βοηθός του τώρα». Είδα τον κόκορα να ανοίγω κλίνη τα μάτια. Κάποιο κόλπο ήταν σίγουρα. Δεν είναι αστείο, είπε ο Διυναίκης. Και το καλό που σου θέλω μην το καταντήσεις τέτοιο. Τα ακολουθείς τα βήματα ενός άντρα που αξίζει περισσότερο από τους μισούς ομοίους της Μόρας. Σκάτωσε τα και θα σε σου με τα ίδια μου τα χέρια. Όχι, Αφέντη. Ο Δινέκης τον κοίταξε προσεκτικά αρκετή ώρα. Σκάσε και αμέσως από δω. Ο κόκορας έφυγε τρέχοντας να φτάσει τη φάλαγγα, ομολογώς τη χαροστής από τη Ζήλια μου. Πρώτος βοηθός ενός ομοίου, και όχι μόνο αυτό, αλλά ενός πολέμαρχου, και σύντροφος της κοινής του Βασιλιά, μισούσε τον κόκορα για τη βουβή τυφλή του τείχη, [ή μήπως ηταν κάτι άλλο] Καθώς στεκόμουν χάτας προς, από τη Ζήλια, η εικόνα της δέσποινας αρέτης πέρασε από το μάτι του νου μου, αυτή βρισκόταν πίσω από αυτό. Ένιωσα ακόμα χειρότερα. Και μετά νιώσα πικρά, που της είχε εμπιστευθεί το όραμα του απώλεια του μακροσαγητάρει. Για να δω την πλάτη σου, πρόσθεξε το δινέκεις, γύρισα ξανά, σφύριξε επιδοκιμαστικά. Μα το δει, αν υπήρχε ολυμπιακό αγώνισμα στο ξεφλούδισμα της πλάτης, τα στοιχημάτιζαν όλοι επάνω σου. Μ' έκαμε να τον κοιτάξω και να σταθώ μπροστά του, προσοχή. Με παρατήρησε σκεφτικό, το βλέμμα του θερής και με διαπερνούσε ολόκληρο. Τε προτερήματα ενός καλού βοηθητικού της μάχης είναι αρκετά απλά. Πρέπει να είναι σαν μου διασμένος αστήλος και πάγκου ως βλάκας Σε αυτά τα προτερήματα χείωνη από τον αστακό, δηλώνω ότι τα διαπιστευτηριά σου είναι άψογα. Ο αυτό χειρας γελούσε καταχθόνια. Τράβηξε κάτι από τη φαρέτρα της από την πλάτη του. Εμπρός, ρίξε μια ματιά. Πρόσταξε ο Σήκωσα τα μάτια. Στο χέρι του σκήθη ήταν ένα τόξο. Το τόξο μου. Ο δυναίκης με διέταξε να το πάρω. Δεν είσαι αρκετά δυνατός να γίνεις πρώτος βοηθός μου, αλλά αν καταφέρεις να κρατάς το κεφάλι σου μακριά από τον κόλο σου, ίσως γίνεις αυτοίς <χει> και το έντονο ρεύμα που το διαπερνούσε από άκρου ή σάκρον και έφτανε μέχρι τις παλάμες μου.